Μουάτα, εκα... Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Εε πόσιμο. Να, να σας βγάλουν στο δρόμο να πάτε το πάρει του Καροτσάκι. Με το χέρι σου έμπλεκ να στην Τζιτάλια. Στα παπάρια τι έγινε στην Ελλάδα. Είναι νόμος αυτού του κράτους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 Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβος του. Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου. Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι από το Ράδιο Άρτα στου 195. Είναι η εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε μαζί καμιά ώριτσα περίπου. Είμαστε λοιπόν, είμαι ο Γιάννη Λαζάρου, είναι η εκπομπή στον τοίχο 2681-4060. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Λέγαμε. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε καμία παρατήρηση, όπως είπαμε, 26814060 Λοιπόν, σπρώξετε λίγο την κατάσταση, είναι αυτά Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, ε, ευχαιτήρια για την ε, ανάρρωση του κυρίου Σαμαρά Λόγω της ε, βαριάς ε, πνευμονικής λοιμόξιος, δεχόμεθα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής Θα ακολουθήσει και ευχαίλαιο, μετά το πέρασμα της εκπομπής, υπέρηγείας του Πρωθυπουργού Οπότε λοιπόν εδώ είμεθα να <Φίλιο> μα εκφράσετε τις, ε, τις ευχές σας για τον κύριο Πρωθυπουργό <Φίλιο> Μέσα στη σκατήλα αυτή όλη λοιπόν <Φίλιο> η οποία τέλο πάντων έχει κατακλήσει με ποτάμια, ελιές και όλα αυτά τα ασκρομπούσκουλα όλα αυτά τα σαπάκια της κοινωνίας <Φίλιο> είχαμε και τον Κώστατο Φιλιππίδη ο οποίο ε, το παλικαράκι και από το Βόλο νομίζω είναι <Φίλιο> Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής επικοντό, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, στο πρωταθλητής το άλμα έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής το άλμα επικοντό, το παγκόσμιο κλειστού στίβου. Σε χαρητήρια λοιπόν στον κόστα του Φιλιππίδη και από μάσε εδώ πέρα. Αλλά εσεί τώρα δεν περιμένω να πείτε τίποτα για το Φιλιππίδι, για το... το δεν ακούω τίποτα για την ανάρρωση του Πρωθυπουργού. Με ανησυχεί, <Ρι> Τι λέει <λίγε άλλα. Ρι> Τόσο κακή γίνατε. <Ρι> λοιπόν, δύο εβδομάδε ήταν άρρωστο ένα παιδάκι και θησιάστηκε για τη σωτηρία μα. Και δεν ξεκουράστηκε όπω του είχαν πει οι γιατροί. <Ρι> τι λέω, Ότι <Ρι> <φύτη> θέλω, <Ρι> Δεν κατάλαβα τι να πει, <μήνε> Έπαθε βαριά Πρευμονή πνευμονή, Λίμωξη Όχι στο κεφάλι, αυτή τη έχει από έμβριο Λόγω σύφυλης <simit> Κοιτάξτε, να ψωθείς <ψωφήστε>, ήταν <simit> το λιγότερο <simit> Μην βγάζετε κακία σας τώρα <τυλίδε> να πω Πείτε καμιά Κακίες, ρε πείτε καμιά ευχή για τον άνθρωπο Ήωση, έπαθε Ήωση Με εξασθένιση του οργανισμού Από τις πολλές ώρες εργασίας Και την πίεση που υφίσταται Για την διαπραγμάτευση army, της σωτηρίας, σωτηρίας σου Πρεορνιό, Μα είσαι εντελώ. να... <σ youtuber> α, μα, α, μα, μα μια, χωριά της ρε, ρε μια καλή κουβέντα για τον Τσαμαρά ρε Έπαθε λοιπόν Ήωση σε συνδυασμό Με εξασθένηση του οργανισμού Από τις πολλές ώρες εργασίας ίδρωσε Μας λοιπόν, τους ρε κανιά πετσέτα και να να σκουπίζονται κουβαλίστε τους καμιά πετσέτα Να σκουπίζονται Δεν τους προσέχετε bang, bang. Και έτσι λοιπόν boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Δεν Για να σκουπίζονται λοιπόν Και έτσι κρύο ομα... ο... yeah. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ξεκίνησε το σύμπαν στα αφή του Αμαρά; Ναι, αντί να μεταφέρουμε τις ευχέ σου, τα ανάψε και ένα κεράκι. Αυτέ οι business παν παρέα. Οι ευχέ σου με τι μαφέ του business παν παρέα. Κόπηκε η γραμμή που όπου φαντάστηκε έριχνε ο άλλο απ' την άλλη, ότι η γραμμή δεν άντεξε. Κόπηκε. Λοιπόν. Ο Τζέιμς Μπόντις Τζέιμς Μπόντις Έκανε μυστική συνάντηση στο Άγιο Όρος ε, Δεν σου λέω Με στενό συνεργάτη του Πούτιν Που ενδιαφέρεται να Αγοράσει από Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Τιά Ποιος την έκανε αυτή το Τζέιμς Μπόντις ήταν αυτός Ο Σαμαράς Έκανε μυστικέ συγκεντρώσεις Στο Άγιο Όρος yeah, Ρε παλούκι που θέλετε όλοι ρε Όλοι ρε θέλετε παλούκι right. τέλο πάντων ναι. ναι Λιμός στο Άγιο Όρος πριν λίγες εβδομάδες που είχε πάει Τώρα τα... Oh. του τα βγάλαμε Λιμός Παρακαλώ Δεν αντέχουν οι γραμμές τώρα Αμα δεν είσαστε καλοί άνθρωποι δεν σας αντέχουν οι γραμμέ. Δεν σας αντέχουν οι Αμα δεν είστε καλοί άνθρωποι Υπό, όλα καλά Υπομουνί Υπομουνί, υπομουνί. Έτσι, μπράβο Σωστό Κυρετώ, γεια καρά, γεια, γεια Λίγο που λες ε, ε, Έλα εντάξει, τι να κάνουμε Έκανε λέει μυστικές συναντήσεις Εκεί που πήγε και έψαλλουνε τε τα ατερημών και τα άλλα Γιατί όπως έχουμε με τα ξαναεπεί να το πούμε άλλη μια φορά μέσας κουράζουμε Μόνο μία θα το πούμε τελευταίο Ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της κοινωνίας Είναι οι χριστιανοί Είναι πρώτο τραπέζι πίστα και στην κοινωνία Και στον εξασφαλισμένο παράδεισο του Θεού τους Όλοι οι άλλοι που υποφέρουν Πεθαίνουν Και τραβάνουν ό,τι τραβάνε Δεν είναι άνθρωποι αυτού του Θεού Του Σαμαρά δηλαδή Και των παπάδων Εκεί λοιπόν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι Ρώσοι και τους, τους είδε πίσω από τα Στασίδια και ο Σαμαράς για να κάνουν, να πάρουν λέει επιχειρήσεις στην Ελλάδα με τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτά όλα συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε στο Μπουρδέλο mm. στο οποίο παλιά οι άνθρωποι, παρακαλώ. Yeah. Acριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Φωστά, φωστά. Φωστά. δεν είναι ίωση, καλά σημειώνει εδώ τηλεακροατής okay. Η Μέση τον μπώνεις από το σκύψιμο εκεί στους Ρώσους yes. Λοιπόν, παλιά στο Μπουρδέλο, yes. κοιτάτε τώρα που τα Μπουρδέλα είναι φορά παρτίδα τη τηλεοράση, yes. Πήγαιναν κρυφά που λες, ε, ξέρεις, γι' αυτό και τα Μπουρδέλα ήταν εκτός ε, ε, το, ε, Στις παρυφές των πόλεων, yes. κατάλαβες ε, Και στα Μπουρδέλα συναντιόταν κρυφά, έτσι συναντήθηκε και ο... Γιατί όταν έχει ένα κράτος, yeah. στο οποίο λέμε τώρα θα βασίλευε μια κοινωνική δικαιοσύνη yeah. ή τέλος πάντων θα ήταν ευνομούμενος, oh. αυτές οι συγκεντρώσεις τα έχουν όταν οι συνάξεις yeah. δεν ήταν ανάγκη να γίνονται πίσω από στασίδια, yeah. με μαστούρες από λιβάνια yeah. και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε. Ε, Σύμφωνα και με τις τελευταίες σφιγμόμετρήσεις, είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σου. Yeah. Είναι ο καταλληλότερος πέραν του ότι... Έχεις δώσει την τέταρτη, νομίζω, θέση στο ποτάμι του Θεοδωράκη. Προχώρα, μεγάλε, σε θέλει πέρα χώρα. Εδώ είμαστε. Βέβαια το πανηγύρι και το. η μαλάκι. Ε, ναι, μισό λεπτό. Ορίστε. Καλησπέρα. Δεν αρέσει να κόψει. Είμαι λίγο παρμένος εδώ με φέρνουν για ευκαιρίε για τους αμάχου. δεν είναι πλήσης ακόμα. Α, σύ τελώς να πούμε αμαρτωλήφ. Παλιά ανθρωπή είσαι. Oh mm, είπαμε, έχουν εξασφαλισμένο πρώτο τραπέζι ποιες κραφίσεις στο παράδειγμα. Εμείς είμαστε ούτε στην κόλαση δεν μας θέλουν, δεν ξέρω πρέπει να βρουν άλλο μέρος. Να σε καλά, να είστε καλά. Καλή σου μέρα, Κώστα. Καλημέρα στην Κουζάνι. Να είστε καλά, όλοι. Λοιπόν, τέλο πάντων, το πανηγύρι αυτό το οποίο συνεχίζεται, όλο αυτό το θεατράκι με την δίθεν διαπραγμάτευση Της Τρόικας Τώρα σου λέει Τρόικα να κόψει, λέει τριετίε. Να κάνετε νόμο για δάγματα. Όλε να τα πούμε έτσι, να τα λέμε το όνομά του. Οι μαλακίε. Να χρησιμοποιούμε αυτέ τι καθημερινέ μα εκφράσει. Βλέπεις δεν είμαι θα πολιτική να στα λέμε Ούτε ποιητέ, Ούτε συγγραφείς Σαν τον, τον λένε εκείνο Τον Αύγουστο Κορτό, Κοκτό, όπως τον λέμε Να στα τα λέμε έτσι κατάλαβες ναι. Οπότε όλες αυτές οι μαλακίες Οι οποίες καθημερινώς ε, Το στιμένο θέατρο Με την Τρόικα τώρα λέμε να Σκιάξου κι άλλο <laughs> να σου κόψει λέει, Τα επιδόματα από τις τριετίες και τα... Εδώ σου και κόψει ολόκληρη τη ζωή Και δεν αντιδράς Αντιθράσεις για την τριετία, τώρα τι είναι τρία χρόνια να πούμε Λοιπόν, α, πρέπει λέει, να είναι και ο μισθός 586 Ποια 586, 586. πού είδες μισθό 586 για ε, να κόψουν λέει, τα επιδόματα ανθιγυηνής εργασίας τέκνων και σπουδών Ποιο ανάξερα, εκτός από το, από το δημόσιο, υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή εργαζόμενος Στον ιδιωτικό τομέα ο παίρνει τριετίε. Επίδομα ανθιγεινή εργασία τέκνων και σπουδών τέκνων και τέτοια. Πολύ θα ήθελα να ε, πάρει τηλέφωνο ένα, θα μου πει αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, πώ να πάρει τηλέφωνο. Αλλά λέμε, απ' τι να πάρει τηλέφωνο ένας, και να πει Α, εγώ εδώ δουλεύω και παίρνω επιδόματα. Λοιπόν, ε, είναι χοντρή η πλάκα που μα κάνουν και με αυτέ τι δίθεν διαπραγματεύσει και με ένα σύστημα. Εντάξει τώρα να το πει σάπιο πολιτικά νομίζω ότι κοροϊδεύει τον εαυτό σου με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν αναδειχθεί σε έναν αγώνα να δημιουργούν κόμματα να κερδίσουν εκλογές, ευρωεκλογέ, ξέρω εγώ να καλικρατικές εκλογές και όλα αυτά τα κόλπα και με όλο αυτό το, το σύστημα τέλο πάντων στο οποίο ευδοκιμή πλέργια η ευρύτερη αριστερά μην την ξεχνάς αυτή, θα η ευρύτερη αριστερά, η Όπου λοιπόν έχουμε και το, την περατζάδα του Σούλτς τώρα, του Μάρτιν Σούλτ, του Δημοκράτη, δε, έλα καταλαβαίνεις. Ε, λοιπόν, όπου η Ελιά, η οποία συγκροτήθηκε σε... Ξέρω εγώ τη συγκροτήθηκε τώρα, αυτός ο σχηματισμός είναι κόμμα, είναι κίνημα, κίνημα, κίνημα, ναι με το Πασόκ, με τον αρχηγό Λοβέρδο εκεί, με τον αρχηγό Βενιζέλο με το Σιμίτι, με όλους στηρίζει λέει την ε, ε, το Σούλτς το Σούλτς όσοι λέει με στηρίζουν να, να πάνε στην ελιά είπε ο Σούλτς, ορίστε ορίστε, Κατάλαβες. όσοι δεν με στηρίζουν θα τους κρεμάσουμε από την ελιά Σούλτς κοίταξα να δεις, κάτι καλύτερα το κόμμα να το βγάζαν πλάτανο θα τέριαζε καλύτερα το κρέμασμα. Ήταν, ήταν βλέπεις οι πλάτανοι. Είχαν το συνήθιο να γίνονται ψηλά δέντρα και κρεμούσαν εύκολα τους, τα κουφάρια εκεί των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν μας ενημέρωσε ο Σούλτς. Ο Σούλτς τώρα, προσέξτε. Ο καθηκογερμάναρος, ο ναζίστας. Ότι είναι καλό να ενωθούν οι δυνάμεις της αριστεράς και όσοι διστάζουν ακόμα πρέπει να έρθουν να μας κάνουν πιο δυνατούς. Είπαμε. Διανύουμε την, απόλυτη, την εποχή της απόλυτης ξεφτύλας Όπου έρχεται τώρα ο Χιτλεράκος Χωρίστε Δεν με διακόπτεις Καλά κάνεις και με διακόπτεις yeah. yeah. Άσερε τώρα Αυτές οι ελιές είναι yeah. εσύ Τι είσαι τώρα να πούμε yeah. Άσερε. ρε, Άσε ρε. Yeah. έχει μόνο σιμή της yeah. τη μάπα yeah. Δεν πουλιώνται yeah. Τέλος Τέλο, τέλο τέλο ρε. <laughs> καλά, να σε καλά. <laughs> να σε καλά. <laughs> Καλημέρα, θέλετε, Γελιές, Τρούπες. Είμαστε λοιπόν στην εποχή όπου ο κάθε ξεφτιλισμένος, πάρα καλό. Oh, Καλημέρα me, σας. Ναι. <laughs> ναι. τώρα τι λένε. <laughs> και σε μία, τη βασιλιά. <laughs> <laughs> Να σε καλά, καλημέρα Να το ίδιο είναι ναι. Το ίδιο είναι αδερφέ μου Καλημέρα στη γιαγιά Κούλα Ακούς γιαγιά Κούλα τι τραβάμε <μήι> Δεν πιστεύω να παρεξήγεσαι Που ρίχνουμε και καμιά κουβέντα <μήι> ε, Διαφορετική Ακούς τώρα γιαγιά Κούλα τι είπε ο Σούλτς Ο ναζίστας Αυτός, ο πατέρας αυτού νου Έσφαζε εδώ στο κομμένο Ήρθε τώρα να μας πει να ενωθούν οι δυνάμες τη Αραστεράς <laughs> για γιακούλα για, για, και να πάνε μαζί με το Σούλτς και το Σιμίτη και το Βενιζέλο για να γίνουν πιο δυνατοί για να σε σώσουν πάλι, ορίστε <σχει> ναι, ναι, ναι, ναι από τον εθνικό σοσιαλισμό όχι στον ευρωσοσιαλισμό. στον ευροναζίστο σοσιαλισμό έχουμε και τέτοια, δεν γίνεται. λοιπόν οπότε τώρα που σε κάλεσε κάλεσε και ο σούλτ. Όλες τις δυνάμεις της κέντρο αριστερά ή αριστεράς Τι κόλλο έχει αυτή η κέντρου αριστερά Τι χωράει μέσα Με Τέλος πάντων Μπορείτε λοιπόν να του δώσετε Α, Να μην δώσετε ένα ποσοστό εκεί πέρα Σε παρακαλώ hey, you know feel, Μ' άρεσε που ρώτησε ο φίλος you know... Και έγινε να να γράψουν και το άρθρο Την προφητεία Δεν καταλαβαίνει Μα, Τι δεν καταλαβαίνει ο λαός τι δεν καταλαβαίνει ρε φίλε Όλα τα καταλαβαίνει Όλα τα καταλαβαίνει Η κουτοπονηριά του όμως Η οποία είναι, είναι άρρηκτα δεμένη Με τη χαζομάρα Λοιπόν ε, Και αρικτα δεμένη με τη γκονόμα Του κάνει να παλαμακίζει Μέχρι και σούλτς Σιμίτιδες ακόμα Ό, Όλη αυτή τη σαπίλα Μιλάμε τώρα για σαπίλα έτσι Μιλάμε για σαπίλα. Μαζόχτηκαν εκεί, ξέρει σε ένα θέατρο που μαζόχτηκαν και ξαναρωτάμε τώρα. Όλοι αυτοί που να, αν στην πόρτα στεκόταν εκεί το ΣΔΟΕ, και έναν, έναν που έβγαινε, του έλεγε: Ε, αλλά το, περάστε, περάστε στον πάγκο, ξέρει τι ποσά θα συγκεντρωνόταν. ξέρεις τι ποσά θα συγκεντρωνόταν από του παλαμακιστέ εκεί μέσα τη δημιουργημένη ελιά. Δεν μιλάμε για βρώμα τώρα και δυσοδεία. Μιλάμε για, για σαπίλα. Chorus there που το nine αυτό με τον kiss που το αυτό να εκεί, εκεί ήταν ένα νησί. Εδώ είναι θέατρο, αγκίπεδα. Πού να προτομπεί. Είναι πολλά. Θα... Ποιος θα το κάνει ρε Πούσιμ, ρε Πούσιμ μου. Έλα, έλα, έλα. Δώσε. Δώσε ρε Πούσιμ, ποιος θα το κάνει αυτό. Ποιος να το κάνει. Εκείνον, εκεί είχαν νησί οι άνθρωπες εκεί. Εκεί είχαν νησί αν θυμάσαι και να πούμε και λέτε δε, δεν δε, γίνεται ρε δε, δεν υπάρχει ρε εσείς ρε τέλος στην Ελλάδα τι παιδε ρε παρακαλώ Λέει ένας τηλεακροατής εδώ, τη λύση λέει, την έδωσε λέει, ο... ο Ταραντίνο στο Inglourious Basterds στην ε, σκηνή που έκλειξαν το θέατρο εκεί μέσα και έγινε το έλα να δεις. Όποιοι δεν το έχετε δει σας προτρέπει εδώ ο φίλος τηλεακροατής να το δείτε το έργο λέει γιατί τουλάχιστον θα μπορείτε να ονειρεύεστε διαφορετικά. Θα μπορείτε να ονειρεύεστε διαφορετικά Δείτε το τι να σας πω ρε, παιδιά Πάντως ε, ε, Από ό,τι βλέπετε Όσο πάει το πράγμα Τόσο δυναμώνει Τόσο Γίνεται όλο και πιο Ξεφτύλα Τόσο γίνεται όλο και πιο Πώς να το πεις Τόσο πιο πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν Θα μάθατε χθες ε, προχθές δυο, δυο, δυο δολοφονίες είναι ουσιαστικά αυτοκτονίες στην Κρήτη και στο Ηράκλειο στο Ηράκλειο νομίζω ε, οπότε δολοφονίες φυσικά δολοφονίες ήταν αυτές ε, οπότε τι να σας πω ρε παιδιά Δεν, πραγματικά δηλαδή περιμένουμε δηλαδή έχουμε μια μεγάλη απορία Πού θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση Πού θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση Περιμένουμε να δούμε με μεγάλη αγωνία Πού θα πάει αυτή η κατάσταση Βέβαια υπάρχει μία Σκέψη ε, Έτσι Τεραστική από το μυαλό μας Εκεί με τα, τα τεκτενόμενα Στην Ουκρανία Επειδή αναπτύξεις και άλλα τέτοια Φούμαρα Χωρίστε παρακαλώ <laughs> καλό μου άρεσε, καλό. Τι, τι, τι δεν καταλαβαίνω Πολλά πολλά έλα για, για. Πού θα πάει η κατάσταση Μου λέει μια φίλη τηλεκροάτρια εδώ Την πήρε το θα την πάρει το ποτάμι Θα την πάρει το ποτάμι Καλημέρα καλημέρα Λοιπόν σου λέω μου περνάει Μια σκέψη αυτό το μυαλό Δεν ξέρω αν θέλετε να τη μοιραστείτε Μαζί μου Λέω τώρα επειδή αυτό το μπουρδέλο, ε, η ανάπτυξη αυτού του μπουρδέλου όλου του καταρχάς του ευρωπαϊκού ναζισμού με την Ενωμένη Ευρώπη και όλους αυτούς τους ε, δημοκράτες μαλάκες οι οποίοι εμφανιστήκαν ξαφνικά ως υπηρέτες των Γερμανών Γερμανορουφιανοτσολιάδο ναζίστες όλοι, λοιπόν, επειδή δεν πάει αυτή η ανάπτυξη, είναι νούμερα στα κομπιούτερ και όλες αυτές οι αρλούμπες η πραγματική ανάπτυξη, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, έρχεται μετά από πόλεμο. Μπομπόμπες. Να πέσουν κάτω τα τσιμέντα, τα σίδερα, να γίνει μια, ένας τζερτζελές, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, να γίνει ένας τζερτζελές. Να κυκλοφορήσει το χρήμα. Λοιπόν, λέω, μήπως, μήπως, πέραν από το μυαλό να σχεδιάζουν τίποτα οι άνθρωπες και μας έχουν βάλει εδώ μπροστά, στον Μπερδέ, τα. Ρημάδ, άμα δεν στηρίξεις ούλτσι ρημάδ δεν υπάρχει ζωή ρε μεγάλη. Λέω μου περνάει το μυαλό εσείς σας περνάει καθόλου από το μυαλό καμιά τέτοια ιστορία oh. ή καθόλου oh. Όχι ε <ΣΣΣΣ> Παρακαλώ <laughs> το ωραιότερο που άκουσα. Το ωραιότερο που άκουσα! Το ωραιότερο που άκουσα. Μου λέει να σε εδώ, μακάρι μου λέει να γίνει, να πάρει μπροστά η οικοδομή! Μακάρι να γίνει, δεν είναι! Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει άλλος γλιτομός, δηλαδή, δηλαδή πιστεύεις ότι το μεροχάμματο που δίνουν αυτοί, εκεί που το δίνουνε είναι γλιτομός! Είμαι γλιτομός, να έχει αυτά τα... Αυτά τα... Τι Δεν γίνεται παιδιά, δεν... γίνεται λέμε τώρα, δεν υπάρχει... Περίπτωση να... Να... Πώς το λένε... Να τσουλήσεις δηλαδή... Να τσουλήσεις, δεν είναι... Μάλιστα... Λοιπόν... Κάτσε τώρα να δούμε... Καμιά άλλη ιστορία από τα σοβαρά εδώ πράγματα που έχουμε Γιατί άμα δεν δούμε καμία σοβαρή ιστορία δεν τσουλάει Λοιπόν Όπως λέγαμε λοιπόν Ο, στι, ο Σούλτς ευκαλεί στην κέντρο... Στην κέντρο... Αριστερά Στην κέντρο... Πώς την είπε Και βέβαια Όπως σου είπα Εάν ο αρχηγός και ο χώρος, ο αριστερός Ο προοδευτικός της ρημάδ Δεν στηρίξει Τον Εσεσίτη Ο ίδιος έλεγε για τον πατέρα του το τι έκανε όταν τον παλαμακίζανε εκεί από κάτω που πριν πόσο ένα-δυο μήνες τα λέγαμε λοιπόν αν δεν στηρίξει τον εσαισί τη ναζίστα γερμανοκατακτητή ο Κουβέλης ποιος θα τον στηρίξει ρε που είναι και αριστερός ο άνθρωπος λοιπόν προσωπικά δεν πιστεύουμε όπως εσύ έχεις το δικαίωμα να λες τις μαλακίες σου κύριε Κουβέλη ότι στηρίζεις τον Ναζίστα, σου λέμε και εμεί, εσύ έχει το δικαίωμα, παίρνουμε και εμεί το δικαίωμα, το έχουμε και εμεί το δικαίωμα να σου πούμε ότι είσαι γερμανοτσολιά, γερμανοπροδότη και εσύ και οι παλαμακιστέ σου. Να το επεκτείνουμε το θέμα δηλαδή. Ξαναπαλά, απαντάω στο φίλο, τι δεν καταλαβαίνουν οι παλαμακιστέ του Κουρέλα αυτή τη στιγμή. Ποιον παλαμακίζουν, οι παλαμακιστέ του Κουρέλα αυτή τη στιγμή. Ποιον παλαμακίζουν. Ναι, ναι, ναι, ναι. τι συγγνώμη μου ναι, ναι. αυτή λοιπόν αυτά τα σαπάκια της κοινωνίας που σε τέτοιες εποχές το ευχαριστιούνται ρε παιδί μου είναι άρρωστοι το ευχαριστιούνται αυτή τη στιγμή ο Κουρέλας και οι παλαμακιστές του Χορτασμένοι όντες από την προδοσία την οποία επιτελούν σε αυτή τη χώρα Το ευχαριστιούνται κιόλας Δεν πέρασαν τρεις μήνες, δυο μήνες που ο Σουλτ σου έλεγε Άλεγε και και τον παλαμακίζαν από κάτω και διανοούμενοι Και ένας σκασμός μαλάκες ότι... Να κάνετε θυσίε λέει όπω έκανε όταν ε, βαμβαδίζει και το Βερολίνο κοιμάνα μου με τον πατέρα μου, να πούμε, και τον πατέρα του τον είχαν πιάσει οι Άγγλοι, να πούμε, γιατί ήταν εσύ τη και τέτοια. Και πάει και είναι αριστερό ο κουρέλα και οι παλαμακιστέ του και παλαμακίζουν τον Ναζίστα! Τι δεν καταλαβαίνει, απατέχουν το φίλο τώρα, τι, να, τι δεν καταλαβαίνει τώρα ο, ο κολυτό σου εκεί στην παρέα. Τι ακριβώ δεν καταλαβαίνει, α πούμε. Τι ακριβώ δεν καταλαβαίνει. Ποιον στηρίζει τώρα ο Κουρέλας Τον ναζίστα Για να στηρίζεις δηλαδή όταν κάνεις παρέα με κάποιον Τον αποδέχεσαι Για να στηρίζεις κάποιον πάνω ότι είσαι ίδιος Κάνουμε κανένα λάθος Τι, Από πού μας βγήκε τώρα ο Σούλτς Δηλαδή είπαμε ζούμε την εποχή της απόλυτης μαλακίας ο, Λέει ο Τσίπρας είμαι αριστερός. Α, είσαι αριστερός Λέει ο Σταθάκης του Τσίπρα είμαι αριστερός Μπράβο μεγάλο. Ο Κοκτός Λέει ότι στεναχωριέται του άντρας μου. Να, τι να κάνουμε, λέμε τώρα έτσι. Ο, ο, ο, ο κουρελας παλαμακίζει τον Σούλτς. Ο Σιμίτης, ο, ο καταστροφέας αυτής της πατρίδας, δημιουργεί κόμματα και τον δείχνουν οι τηλεοράσεις και τον παλαμακίζουν. Τι σκατά γενέτερε. Τι διάλογένετε ρε. Κολοκατάσταση. Το διάβασες το ανθράκι που γράψαν εκεί για την κολοκατάσταση. Ε, αν πες και διάβασες το πες αλλά τώρα ξέρει <laughs> μεγάλα ο Αλέξης θα πάει στο Δουβλίνο Δουβλίνο δεν τελειώνει πενταήμερη παιδιά μιλάμε τι πενταήμερη είναι αυτή η ρεπούση ρεπούση μου ρεπούση μου τι πενταήμερη ρεπούση μου τι πενταήμερη είναι πάει στο Δουβλίνο λέει για να φωτογραφηθεί με τους YouTube ε, λοιπόν θα πιει μπύρα πρόσεξες Αλέξης Μην πιεις πολύ μπύρα μην πιεις γκίνεσαι και θα σε βαρέσει το κεφάλι δεν... είναι... είναι για άντρες αυτά δεν είναι για ανούσια παιδάκια τα οποία τα κάνανε αρχηγούς για κάποιο λόγο λοιπόν λοιπόν θα πάει στο δουβλίνο έχουμε το μάλιστα μάλιστα τράβα και το δουβλίνο ευκαιρία είναι μεγάλη δεν θα την ξαναβρεις αυτή την ευκαιρία αμαλλάξει η κατάσταση τι μας λέει τώρα εδώ το ένα Όχι στο Πεκίνορες, στο Δουβλίνο Δουβλίνο, ναι, Δουβλίνο. Δεν πάει στο Δουβλίνο, στον Δουβλίνο πάει. Δουβλίνο μιλάμε, ώρα τι τραβάμε. Ποιος μας λέει λοιπόν, μας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωραία είναι αυτά, ωραία, ορίστε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Σωστό. σωστό. Γιατί μεταξύ είναι και κάποια συμβιολογικά πράγματα. Άμα είσαι ε, αριστερό, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Ε, Τέλο πάντων, αν έχει γνώση μια κατάσταση και πρεσβεύεις ορισμένα πράγματα, δεν πα στον Ντουβλίνο, πα στο Πέλφαση. Σωστή η παρατήρηση. Α, Α, Αλλά ξέρει κάτι ρε φίλη να πούμε, αυτά είναι φιλουμένα πια. Βλέπει, ε, η κοινωνία έχει αλλάξει τώρα. Μιλάμε. Μιλάμε για σαρωτική αλλαγή Σαρωτική αλλαγή Ομοσπονδιακό κράτος Λέει θα γίνει η διάλυση της Ευρωζώνης Μας είπε Επειδή υπάρχει πολιτική ανε, ανεπάρκεια Ανέτοιμη στην κρίση Λοιπόν και τα λοιπά. Μας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ή ομοσπονδιακό κράτος Ή διάλυση της Ευρωζώνης Α μπράβο Όταν σου λένε αλήθειες α, Εσύ Κάθισε κι ακούστη Μέρκελ, η οποία μα είπε ότι το δημοψήφισμα τη Κρυμαία παραβιάζει το Ουκρανικό Σύνταγμα. Έλα! Έλα! <Και> η ανατροπή τη κυβέρνηση από του ναζίστες τη Ουκρανίας δεν ήταν ε, παραβίαση του Ουκρανικού Συντάγματο. <Και> λοιπόν, άστο αυτό. Για το δικό μα το Σύνταγμα, το ελληνικό που το έχουν κάνει κουρελόπανο, μιλάμε κουρελόπανο, έτσι. Ούτε χαρτί υγεία δεν το έχουν κάνει για τουαλέτα. Δεν μα λέει τίποτα η σύμμαχό σου η Μέρκελ Μεγάλε. Ρίμενε σου λέω θα ξεκαμπήσει από τον πλανήτη τον Έλ τώρα έρχονται οι σωτήρε. Βέβαια δεν είναι παραβίαση του, του συντάγματος Ούτε δολοφονία Ούτε πώς να την πούμε τώρα Το ότι 350.000 συνταξιούχοι του Ίκα Περιμένουν τέσσερα χρόνια τη σύνταξή τους Περιμένουν τέσσερα χρόνια να πάρουν σύνταξη Τέσσερα δίς το το, το το ύψος των χρωστούμενων συντάξεων. Κατάλαβες. Γιατί που είναι τα, τα, τα πλεονάσματά σου ωραία. Ε, Μπυρμπυλωμάτι. Ανοιχτομάτι. Σαμαρά. Που είναι ωραία παλαμακιστές όλες αυτές της κατάστασης. Αλλά πάλι να σου πω κάτι. Δε, πάλι μπουρδουκλώνουμε τα μπούτια μας. Δεν βγαίνουν τα νούμερα ρε αδερφέρα. Ορίστε. πως βγαίνει αυτός ο χρόνος αυτό σου... Μου... με ρωτάσεις ρε τη τώρα μα γι' αυτό σου λέω δεν βγαίνουν τα νούμερα δεν δε βγαίνουν τα νούμερα δεν βγαίνουν τα νούμερα τώρα δεν μπορεί αυτοί τώρα οι 350.000 οι οποίοι τέσσερα χρόνια περιμένουν να πάρουν σύνταξη να, να παρουσιάζονται ε... υποστηριχτές της ρημάδ το... όλων αυτών των... των σαπακίων τα οποία του οδήγησαν σε αυτή τη θέση Σαμαράδων, Βενιζέλων όλων αυτών να παλαμακίζουν ελιέ κουκούτσια, ποτάμια. Γαρίδες σου πιες πιέζουν! Ορίστε. Ορίστε! Ορίστε! Καλημέρα! Μια χαρά, εσύ! Έλα, Για Γιακούλα! Σε ακούμε! Σου είπα καλημέρα πριν! Α, να σε. Να σε καλά, Για Γιακούλα! Να σε. Σαν τα ψηλά βουνά, να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου, δεν άκουσα. δεν έχω τέτοια πράγματα. Δυστυχώς όχι. Εσύ, να σου ζήσει, να σου ζήσει. Και τα εξωτερικότητα. Και δεν μου λε Εσύ θα ψεφίσεις το ποτάμι yeah, yeah. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο Να σε καλά Να έχει στην υγειά σου να yeah. Να σε ακούμε, ακούμε στο τηλέφωνο yeah. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα yeah. Καλή σου μέρα yeah. Όριστε Το ωραιότερο τηλεφώνημα το οποίο έχουμε δεχθεί Τις τελευταίες δεκαετίες okay. Γεια κούλα Ορίστε, παρακαλώ ναι, κατάλαβα. Σωστό, σωστό. Έλα, καλημέρα. Ξέρεις θυμάσαι από την πρώτη μέρα που είπαμε ότι είναι το μοναδικό ποτάμι στο οποίο. Ε, ευδοκιμούν οι σιπίες οι σουπιές οι σουπιέ ανήκουν στα μαλάκια Πάντο σωστή η παρατήρηση σου φίλε ότι είναι το μοναδικό ποτάμι το οποίο είναι πίχτρα ζουν τα μαλάκια λοιπόν δεν βγαίνουν τα νούμερα τώρα λέω και στον προηγούμενο τηλεκρότητα δεν τα φίλε τα νούμερα 350.000 συνταξίουχε από εδώ 1,5 εκατομμύρια άνεργοι από εκεί σφαγμένος κόσμο δεν βγαίνουν τα νούμερα για να υποστηρίζουν όλη αυτή την κατάσταση Ωραία ακόμα και τον Τσίπρα σου λέω τώρα έτσι. Δεν βγαίνουν Γιατί μην μου πεις τώρα ότι ο συνταξιούχος Ο οποίος ε, Τέσσερα χρόνια πω ζει ε, ε, Περιμένει να βγει ο τσίπρα για να του δώσει τη σύνταξη Γι' αυτό σου λέω δε, Κάτι συμβαίνει δεν βγαίνουν τα νούμερα mm -hmm. Είναι λάθος και τα μαθηματικά Η αριθμητική δηλαδή που μάθαμε Έχει ένα και αυτή στην Ελλάδα δεν βγαίνουν αδερφέ μου τα νούμερα, με τίποτε. Με τίποτε μιλάμε. Αλλά μην ανησυχείς, τώρα θα πας στη... στην εφορία, εκπαιδεύονται οι εφοριακοί, όπου πώς θα διαχειρίζονται τους αγανακτισμένους φορολογούμενους. Α σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τους έχουν κάνει με χρηματοδοτούμενα πάντα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, μην ξεχράμε το χρηματοδοτούμενα. Έτσι, Λοιπόν σεμινάρια, όχι απλώς για γέλια για κλάματα έτσι Αυτά είναι για να κονομάνε κάποιοι Και βέβαια παίρνουμε μια περίπτωση όπως ακριβώς είναι Μαθαίνουν μια σειρά φράσεων που πρέπει να αποφεύγουν πάση θυσία Παράδειγμα, δεν μπορεί ο φοριακός να σου λέει δεν έχετε δίκιο Κάνετε λάθος, δεν ισχύουν αυτά που λέτε, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος Είσαστε σε λάθος γραφείο Αυτά τους τα μαθαίνουν να τα λένε τώρα Πρόσεξε. Δεν είναι δικό μας το λάθος Είστε ανόητοι δεν γίνονται τέτοια πράγματα εδώ Του, Τους λένε αυτά να μην τα λένε Έτσι Λοιπόν Δεν νομίζω να σας συμφέρει να έρθει με ρίξει με τους εφοριακούς που Καταλαβαίνετε τι τους μαθαίνουν Τους μαθαίνουν τέτοια πράγματα Βέβαια εκείνο το οποίο λέμε Θα μου πει πω αλλιώ θα οικονομήσουν Παρακαλώ Καλημέρα. Όχι πες μου Carry me care of and take me away. Take me to Portugal, take me to Spain Under the seal with fields full of rain. I have to see you again. And again. Take me. To εσύ να τη σε αποσχολεί αυτό, Μάλιστα. Mm. Έγινε να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, Να σε καλά. Ο γκάγκα μπούμ γκάγκα μπούμ γκάγκα μπούμ τυρίγκα γκά αούγικοι αούγικοι γκάγκα μπούμ τυρίγκα. Στο λέω τώρα, όπω το λέω, Ο γκαγκα μπουμ γκαγκα μπουμ γκαγκα γκα στο λεω τωρα οπω το λεω ο παρακαλω Πάει στην ποταμία Παπάκι πε, καθάτε, Παπάκι πε, πε, τώρα <laughs> έλα, έλα. <laughs> τώρα. <laughs> τώρα σου λέω να πούμε τώρα έχουμε βελαλίσει εντελώ τώρα σου λέω εντελώς σου καγκαμπούμπουμ γκίγκα καμπούμπη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα Δεν γίνονται σου λέω το, τι ακούω καλά <laughs> έλα πάμε <laughs> ορίστε όχι, θα του κάνω και αφιέρωση. <laughs> Μαλάκα. Έλα. Έλα. <laughs> να σε καλά. Να σε καλά. Σου λέω τι ακούω. Ρε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι σου λέγα. Α. Λοιπόν, κοίτα. Ω, ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, κάνανε ΕΣΠΑ χρηματοδοτούμενο του εφοριακού. Εδώ έχουν ανατρέψει, έχουν σκάσει. Έχουν σκάσει, έχουν πεθάνει ανθρώπου. Με το πολύ απλό αυταλιαίου νόμου. Τι πάτε εσεί, Ρέγκα. Θα μου πει, βέβαια, να γίνετε τζίρο σε επιδοτούμενα σεμινάρια. Εντάξει, καταλαβαίνω, παιδιά. Η απάντηση είναι μία. Μάθε τέτοια και στου Γερμανού. Θα μου πει, δεν έχουν πρόβλημα στη Γερμανία και στην Αμερική με τέτοιες ιστορίε. Αυταλιαίου νόμου. Τέλο. Ναι. Καλά, ναι, ναι Θα να φορέσουν σας. Γεια σας. στον εγκέφαλο. Σου Σου λέω, δε, τώρα. Αστα <Σιουσίες> Αυτή τώρα Άστα Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. ο σας. ο, ο, ο σας. Γεια Πήγε ο άλλο μέχρι ο τελευταίο επιζώντα, λέγαμε ο κύριο Μπαμπούσκα. Με, με, με τη μαχαιριά, τι μαχαιριά, μιλάμε και ξυλωμένη όλη πλάτη. Και που του κάναν παράτες στου λιγιαδες Πέρα από του ξεφτυλισμένους στην Αθήνα που τον κερνάγαν κρασιά. Και του δίναν τα χρυσά μετάλλια. Αυτές είναι διπλωματίες. Τώρα κοίταξε ρε βίσκα. Εμεί με το φτωχό μα το μυαλό να πούμε. Είμαστε καχεντρικοί. Ξέρω εγώ, είμαστε πώ θα το πούμε, ε, ναι, είμαστε. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε διπλωμάτες του κόλλου. Ναι, κολοκατάσταση σου λέω, μεγάλε Κολοκατάσταση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι... που προσκυνάγαν τον Γκάουκ και τον ανεβάζαν στους λυγκάδες να πατάει στα αίματα εκεί των δολοφονημένων, των σφαγμένων. Ποιον δολοφονημένο, σφαγμένων. Αυτοί λοιπόν είναι οι παλαμακιστές των κουρελοβενιζέλος οι οποίοι οδηγούν καθημερινά την κατάσταση αλλά δεν βγαίνουν και πάλι τα νούμερα ρε παιδιά, δεν βγαίνουν τα νούμερα μιλάμε τώρα δεν βγαίνουν τα νούμερα εδώ μιλάμε ότι ό,τι υπήρξε στην Ελλάδα το έχουν φτισμένο οι Γερμανοί μέχρι και τους Εβραίου της Θεσσαλονίκη φτίσανε και δεν τους αποζημιώνουν ε, για αυτά τα οποία τους κάνανε τους Εβραίους τους Θεσσαλονίκης ενώ στους Εβραίους που είναι στο Ισραήλ τους δώσανε σύνταξη. Τα λέγαμε πριν, ένα μήνα, δύο πώς τα λέγαμε. Ό,τι πέρασε από την Ελλάδα, ό,τι δεν είναι, πρέπει να πεθάνει τέλος. Κατά τους Γερμανούς πρέπει να πεθάνει. Θα ζουν οι υποτακτικοί οι λακέδες τύπου Κουρέλα, Βενιζέλου, Σαμαρά και οι απογονοί τους και οι παλαμακιστές τους. Αυτοί θα είναι τα σούργελα που θα περιφέρονται ως ζόμπι υποτακτικοί και ρουφιάνοι και προδότες σε αυτή. Σε αυτό το γεωσύστημα Όπως μας είπε στο κόμμα του Τσίπρα Που λέγεται Ελλάδα Λοιπόν θα περιφέρονται εδώ σε αυτά τα σύνορα Α ποια σύνορα δεν δε θέλουμε σύνορα Έτσι αυτοί είναι Δεν θέλουν οι άνθρωποι οι Έλληνες Τέλος Α πα πα τι. Το ελληνικό θα έχει και ουρανοξύστη Ουι μάνα Pop, pop, pop, pop, pop, Central Park, μιλήσεις εμένα. Ορίστε. Λοιπόν... Και όπως λέγαμε παλιότερα, στο τέλος, στο τέλος σου λέω τους Γερμανούς, οι Γερμανοί θα βγάλουν λογαριασμό για να τους Για Να βγάλουν λογαριασμό για αυτά τα για αυτά τα άνανδρα που κάνανε στην Ελλάδα θα βγάλουν λογαριασμό και θα ζητάνε αποζημίωση. Έτσι. Η δικαιοσύνη τους η γερμανική λοιπόν απεφάνθη ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να, να υπο, αποζημιωθούν με από το γερμανικό δημόσιο αλλά από την Ελλάδα διότι οι εργάτε δούλεψαν σε καταναγκαστικά έργα που γίνονταν στην Ελλάδα! Ακούς, μωρέ, τι συμβαίνει. Ακού... Δεν έχει σημασία τώρα αν η Ελλάδα ήταν η υποκατοχή, αν ήταν η γερμανικά όλα αυτά. Λοιπόν, από τη στιγμή που δούλευαν σε καταναγκαστικά αν Στην Ελλάδα, σε καταναγκαστικά έργα. Και ήταν για γερμανικού σκοπού, δεν έχει. Άρε, παγιόκ, ε, πέρα είδες πρώτα πέρναγε 10 και 10, τώρα περνάει 11 παρά. Παϊσόκ Μιγάλη με το Σιούβ. Λοιπόν, ακούς τώρα, πρέπει να αποζημιωθούν λοιπόν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης από την Ελλάδα, έτσι, οι οποίοι δούλευαν σε καταναγκαστικά έργα που τους βάλαν οι Γερμανοί την περίοδο που ήταν στην Ελλάδα. Τώρα τι ψάχνεις, λογική... Έλα παλαμάκισε το Σούλτς με τον κουρέλα ρε πουλάκι μου Είναι συμμαχή σου σου λέω Ο, ο Άριο Πάγος Εκδίκασε την υπόθεση και απεφάνθη Ότι το ελληνικό δημόσιο Δεν χρωστάει δραχμής στους εβραίους Θεσσαλονίκη, αφού τα έργα ε, Για τα οποία Πέθαναν ήταν Των στρατιωτικών γερμανικών εταιριών Μιλλερ και Τον Καταλαβαίνεις τώρα Δηλαδή τι να κάνει και ο Άριο Πάγος Ασχολήθηκε με το αυτονόητο ήταν μια κατοχή Βούτυξαν τους Εβραίους Άλλους τους στείλαν για σαπούνι Άλλους τους βάλαν σε καταναγκαστικά έργα Και επειδή τα έργα Η Μιούλερ και η Τόντι είχαν.. Ε, πιχε, ε, εργα, ε, πώς τα λένε εγκοτάξια στην Ελλάδα Πρέπει να τους οπωσμιώσει η Ελλάδα Καταλαβαίνετε τώρα με ποιους έχει. Όχι δεν καταλαβαίνεις με ποιους έχει να κάνεις Τράβα Παλαμάκι σε το Σούλτσε Πάρε άλλη μια προφητεία τώρα που θα σου κάνω Λοιπόν η προφητεία είναι η εξής Παρακαλώ Μπορείστε Καλημέρα Καλό απλά Αυτό άκουσες τώρα εσύ Αυτό άκουσες Οι Εβραίοι τώρα είναι το πρόβλημά σου Αυτό άκουσες από την είδηση Ειλικρινά εδώ θα σου πλήσω το τηλέφωνο Αυτό άκουσες Άσε, απαράταμε ρε, απαράταμε. Αϊ, παράταμε ρε. Κλείνω, δηλαδή είναι πρώτη φορά που κλείνω το τηλέφωνο, Γανάχτης, Άκουσες, δηλαδή το πρόβλημά σου τώρα σε είναι οι Εβραίοι. Αυτό, η απόφαση του γερμανικού ναζιστικού δικαστηρίου ότι πρέπει να πληρωθούν τα λεφτά από την Ελλάδα, δεν την άκουσες. Αϊ, παράτη... ρε, απαρατήστε με ρε. Ουγκάντα, ρε, άσε, μεγάλε, άσε, άσε, Δην' αμ σου ρε παλιουκάρι να πω καταλαβαίνεις το Τούτσο με πήρε τηλέφωνο μου πήγε για τους κακούς Εβραίους Ας το σου λέω, ας το σου λέω Τέρμα, τελείωσε από αύριο τελειά σου φίλε με χωρίς την κάνω ο γκαγκαμππούμπουμ γη καγκαμππούμ τριριρι γκαγκά σου λέω τέλος σου γκαγκαμππούμ μπούμ, βουμ, μπούμ, ορίστε ναι ναι δέντρε έλα γεια, γεια παιδιά θέλω να κλείσω γεια για yeah, δηλαδή μιλάμε, ο καγκαμπούμπου τώρα σου λέω Ον του λέω στα αλουλού ότι... Τώρα η Γερμανία αποφάσισε αυτό το πράγμα Και αυτό έχεις βάρος της Ελλάδας και κάθε και σου λέει για τους Εβραίους Ότι είναι κακοί οι Εβραίοι Ωαααα, οι σατανιχτες οι Εβραίοι Ρε πούσι μου, ρε πούσι μου Άρε μου Κι αυτή τώρα είναι, είναι καθαρούμπες, ελληνούμπες Άρε, κουτιάνα ζωή να πούμε Που μας έφτασες! Που μας έφ Λοιπόν, δεν υπάρχει γλιτωμός Ασού σου κάνω όμως μια προφητεία πριν κλείσω Η προφητεία είναι η εξής Ότι θα πληρώσεις γερμανικές αποζημιώσεις Για τα, για τα σαμποτάζ των ανταρτών θα, θα, θα, θα σου βγάλουν λογαριασμό Για την αντίσταση στην Ελλάδα Που κάναν οι αντάρτες εναντίον των ναζιστών Θα σου βγάλουν λογαριασμό Θα δεις ότι θα σου βγάλουν και αυτό το λογαριασμό επαρατήστε παρατήστε μας με το Σούλτς, το Μούλτς και όλους του μαλάκες που τους υποστηρίζουν. Τους ναζιστομαλάκες. Αϊ, ντε ευρύτερη αριστερά. Τρέχα προς Κίνα τους ναζιστές. Είσαι στο διέρορε καθάρματα. δεν αντέχεστε άλλο να. Ωραία, πριν κλείσουμε, σας αφιερώσουμε και ένα ωραίο τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Ο γκαγκαμπούμ, βουμ, γκί. Γκαγκαμπούμ, γκυρυρυρί, γκαγκά. για και χαρά σας, ακούστε ένα ωραίο τραγούδι. Πριν κλείσουμε... Έχεις άνθρωπε μου Ποιο βασαλό σε τυρανά άνθρωπε και δεν μιλά alle your